Αποστάγματα Καρδιάς, η πνοή των γερόντων της ερήμου στην ερημιά του κόσμου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος. Καλώς σα βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, αγαπητοί κορατέ, συντονισμένοι πάντοτε στην όμορφη και φιλόξενη συχνότητα τη Αποστολική Εκκλησία των Πατρών, το ραδιοφώνου που αγγίζει τι καρδιέ μα. Καλή και ευλογημένη μέρα Καλή ακρόαση σε όλους. Αποστάγματα καρδιά και αυτό το πρωινό μαζί σα, με όμορφε και πάντα διδακτικέ ιστορίε από το γεροντικό από τη ζωή των Αγίων Γερών τη εποχή μα. Στο μικρόφωνο για περίπου ένα τέταρτο ώρα ο Θεόδωρος Κονδροτσόπουλο, ενώ στι μουσικέ επιλογέ, καθώ και στη λίμνη του ήχου ο Αναστάση Μιχαηλίδη. Από όλου όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στον κόσμο, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα ημέρα, καλή ακρόαση, αφού σα επινηθυμίσουμε, αγαπητοί και Κροάτριε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτής της εκπομπής αποστάγματα-freemail.gr είναι το email μας που μπορείτε να μας στέλνετε τις δικές σας απόψει την προσωπική σας μαρτυρία όπως λέμε πάντοτε για αυτή την εκπομπή καθώς και στο σελίδα που μπορείτε να βρίσκετε ανεβασμένες αυτές τι εκπομπές στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ αποστάγματακαρδιάς με λατινικούς χαρακτήρες www.blogspot.com Καλή ακρόαση Για την σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ από τα Τζιανά τη Ιερά Μητροπόλεω των Πατρών, επιλέξαμε, αγαπητοί ακροατέ, ένα πολύ όμορφο άρθρο του Σεβασμιδάου του Μητροπολίτη Μεσογεια και Αλαβρετική κ. Νικολάου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Λιδία Οκτώβριο του 2008, και επιγράφεται ω εξή: Το Σήμερα, το Χθε, και το Γιαπάνα τη Ταφή και τη Κάφση των Νεκρών. Αυτό το άρθρο, το θα διαβάσουμε και θα μεραστούμε μαζί σας αποτελεί ένα απόσπασμα, απόσπασμα μια ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογεια και Αλευροδική Νικολάου στην ημερίδα με θέμα Η καύση των νεκρών που έγινε στην Αθήνα την 4 3 Μαρτίου του 1999. Αξίζει όμω τον κόπο, πάντα καιρό σαν θέμα, να, το, να ασχοληθούμε και να δούμε λοιπόν το σήμερα, το χθε και το για πάντα τη καφή και τη καύση των νεκρών. Δίχω λοιπόν να πέσουμε στην παγίδα μιας εξοραϊσμένης παρελθοντολογία, σημειώνει ο Μετροπολίτης Μεσογέας νομίζω δεν θα δικούσαμε την αλήθεια λέγαμε ότι το παρελθόν έχει πολύ περισσότερη ανθρωπιά σεβασμό και υπογραμμισμένα τα πρόσωπα Οι κοινωνίες τότε ήσαν μικρότερες οι δεσμοί και οι σχέσεις πολύ πιο έντονες και αυθεντικές γι' αυτό και η συμμετοχή του καθενός σε τόσο ιδιαίτερες στιγμές πολύ πιο προσωπική στα χωριά το γεγονός του θανάτου ήταν γεγονός που φαινόταν επικέντρωνε το ενδιαφέρον όλων μονοπολούσε τις συζητήσεις έδινε θα λέγαμε ταυτότητα στην κοινωνική ζωή του συνόλου γι' αυτό και το επισφράγισμα του θανάτου η κηδεία και η ταφή είχαν σεβασμό, χρόνο, διάρκεια αλλά και προσωπική συμμετοχή Από που περνούσε η κηδεία, αγαπητοί κορατές, σταματούσε κάθε κοσμική ή εμπορική συναλλαγή. Οι καταστηματάρχες κατέβαζαν τα στόρια. Στη Θράκη και τη Μακρά Ασία, ακόμη και οι Τούρκοι όλοι σταυροκοπιόνταν. Σταματούσε και το αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας, για να αποδώσει και αυτό το σεβασμό του. Η ίδια εικόνα διατηρείται σήμερα και στα μοναστήρια. Όλα επιτελούνται με μοναδική προσοχή στις λεπτομέρειες. Αυτές ούτως ή άλλω υπογραμμίζουν την πίστη μας στο μυστήριο και το σεβασμό μας σε αυτά που διαγκηρύτουμε. Αν η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να πει ναι στην καύση των μοναχών δεν μπορεί να συγκατατεθεί ποτέ και με την καύση του Ιουδήποτε πιστού τη. Σήμερα λοιπόν σημειώνει και συνεχίζει πολύ όμορφα ο Μετροπολίτης Μεσογείας και η Λαυρντική Ισχύρος Νικόλαος Σήμερα λοιπόν στην εκταφή ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου έχει τα γάντια του για να μην μολυνθεί απλώνει μια τυποποιημένη σακόλο σκουπιδιών ή απορριμμάτων και αρχίζει βιαστικά να σκάβει και να ψάχνει για τα οστά δίπλα του ένα καροτσάκι γεμάτο χώματα άχρηστα μενα και εργαλεία το ίδιο με το οποίο γίνεται μεταφορά των σκουπιδιών του κήπου σου επιθυμίζει απάνθρωπα το ενδεχόμενο να δεις Τον αγαπημένο σου άλιο, το σκουπίδι να πετύχει σε μια γωνιά για ένα ακόμη χρόνο Ο άνθρωπος που τα κάνει αυτά εδώ πληρώνεται Σου είναι πολύ δύσκολο να του πεις να προσέξει μήπως παραμείνει κάτι θαμένο. Μπορεί και να θυμώσει Το παρελθόν όμως και εδώ είναι διαφορετικό Γυναίκες με καθαρές λεκάνες Άνδρες με κασμάδες και φτιάρια που άφησαν για μια μέρα τη δουλειά τους Ο παπάς και οι συγγενείς πηγαίνουν για την εκταφή. Απλώνουν πρώτα ένα πεντακάθερο σεντόνι ή μια χρησιμοποιήτη πετσέτα όλα άσπρα και μέσα σε υποβλητική ησυχία με συγκίνηση και αγωνία στον απόμερο χώρο του κοιμητηρίου το θορύβους επιτελείται η ερωτελεστία της εκταφής. Αντί λοιπόν για δικαιλόγητους φόβους ο πόθο της καινούργιας συναντήσεως Αντί για ψυχρή επαγγελματική βιασύνη, η τρυφερότητα των αισθημάτων αλλά και η υπομονή του σεβασμού σημειώνει πολύ όμορφα η Μητροπολίτη Ο χρόνος όμως τραβάει, διαρκεί Όλα πλέκονται όχι σε φορμόλια αλλά χημικά αλλά σε αγνόκραση από τα μπέλη και με παντακάθαρο νερό Έτσι ξανασυναντά κανείς στο τελευταίο υπόλοιμα του θησαυρού, του προσώπου Αυτό είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς να το κάψει Δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν του κάνει καρδιά Σίγουρα η εικόνα αυτή με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε να επανέλθει στη σημερινή πραγματικότητα Η γνώση όμως και η διαρκή της ανάμνησής της στο άρθρο του και στην ομιλία του αυτή η Μητροπολίτη της Μεσογέας είναι βασική προϋπόθεση στη διαμόρφωση μιας σύγχρονη πνευματικής πρακτικής συμβατής με τα δεδομένα της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας και της αιώνια και διαχρονικής εκκλησιαστικής αλήθειας. Η κηδεία λοιπόν από υπόθεση δημοτικής εκμετάλλευσης πρέπει να ξαναγίνει ιερή πράξη καθαρά εκκλησιαστικής φύσεως <Συσίες> Και με αυτέ λοιπόν τι πολύ όμορφε σκέψει, σύντομε αλλά αρκετά ουσιαστικέ του Μητροπολίδη Μεσογειακή, Λευροτική και Λευροναϊκού, τι οποίε μοιραστήκαμε μαζί σα, θα σα αφήσουμε, αγαπητοί οκροατέ, αφού ο χρόνο τη επικοινωνία μα αυτή εδώ από τα Ριτζιανά τη Αποστολική Εκκλησία των Πατρών και γι' αυτό το πρωινό ολοκληρώθηκε. Ευχέ για ένα καλό υπόλοιπο πρωινό, αφού ευχαριστήσουμε τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη που είχε την επιμέλεια τη πολύ όμορφη αυτή μουσική και τη ρυθμίσεω το ήχου. Και από τον Θεόδωρο Ανδρουτσόπουλο, ο οποίο βρισκόταν και αυτό το πρωινό στο μικρόφωνο τη Αποστολική Εκκλησία των Πατρών, σα αφήνουμε τι θερμότερες τον ευχό μα για ένα καλό υπόλοιπο πρωινό, για μια καλή και ευλογημένη μέρα. Να θυμάστε πάντοτε αυτό που έλεγε ο Μακάριο Πατήρ Παίσο, ο Γεωρίτης να χαμογελάτε πάντοτε, αξίζει τον κόπο και ίσω και αυτή η σημερινή ημέρα που μα χάρισε ο Θεό να αποτελέσει μια μορφή για να χαμογελάμε πάντοτε. Αποστάγματα Καρδιάς. Η πνοή των γερόντων της ερήμου στην ερημιά του κόσμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος.